Όχι, αλλά λέω Αλλά τώρα, οι αδερφές όχι. δεν γίνονται υπουργοί. Δεν γίνονται υπουργοί. Όχι, αλλά λέω Αλλά τώρα, οι αδερφές όχι. δεν γίνονται υπουργοί. Τι συζητούσε ο Χατζής. Είναι, ποια δεν έχουμε αδερφή υπουργό. Είναι ο, ο Τάκης Χατζής με την Τώρα Μπακογιάννη. Έχουνε μια συζήτηση <Τι> ε, για πολιτικά θέματα... Και καταλήξανε σε αυτό το ερώτημα διαπίστωση όπως ακούσαμε από τον Ντάκη Χατζή. Ότι οι αδερφές δεν γίνονται υπουργοί. Ναι. Ε, δεν την έκανε υπουργό. Α, αυτό κατάλαβες. Α, όχι την τώρα. <laughs> ήταν ομοφοβικός. Όχι, δεν ήταν καθόλου ομοφοβικός. Α. Γιατί τώρα ήτανε όλο αυτό. Εκείται, ναι. Η... Τι σε αρέσκεια να πούμε στο εσωκομματικό πεδίο του κόμματό σα. Ο... Αυτό πάλι θα το δικαιολογήσετε. Όχι δεν το δικαιολογώ, λέω Αλλά... ότι έτσι είναι τα πράγματα, υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι έχουν παράπονο, έχουν παράπονο γιατί σου λέει έξι χρόνια είναι κυβέρνηση εγώ γιατί δεν έγινε να Υπουργό. υπουργός. Υπουργός. Οι υπουργός. Εσείς γιατί δεν γίνατε Εγώ δεν έγινα υπουργό γιατί είμαι αδερφή του κυρία Κουμουτσοτάκη. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτό αποφάσισε, το είπε, τελείωσε. Αλλά ε, εγώ δεν έχω παράπονο. Είμαι πολύ ευχαριστημένη που δεν. Καλά, εντάξει, είπα. δεν παίρνετε παράπονο εσεί. Όχι, αλλά λέω. Αλλά τώρα, οι αδερφέ ό... δεν γίνονται υπουργοί. Οι αδερφέ των πρωθυπουργών ή τα αδέρφια των πρωθυπουργών γενικώ. Ε, δεν γίνονται υπουργοί Μάλιστα. κατά το μυαλό του κυρία Κουμουτσοτάκη και τι αποφάσει του κυρία Κουμουτσοτάκη. Πάμε <χει> είναι να ψάξουν <χει> το μυαλό του κυρία Εντάξει, έχουμε θέμα. είναι είχε και η καλεσμένη και βγήκε όλο αυτό, γιατί δεν είπε μόνο αυτό, δεν έμεινε μόνο εκεί. Εντάξει, εγώ αισθάνομαι ότι θα ήθελε. Ναι, και εγώ. Αλλά ότι ο, ο Κυριάκο, αυτό, αυτό σκέφτηκε, τώρα τι να κάνουμε, είμαι πρωθυπουργό, Δεν έχει, μπορεί. Και, κοίτα, το, το, νιά το εκεί πέρα, το, το αφήναμε να για να μην το ξεσκατήσουμε. Και τώρα μας Αν το ξέρε, Θα Αν το πήγε στο Παρίσι. Θα το έχει αφήσει με στου θα εσύ. Όχι, θα Θα εκεί για Ναι, να να μην τράσσε τα πλακάκια. Στη Μiraμπό, πιάνε σε ζήλζε. Στη Μiraμπό, συγγνώμη. Τα πλακάκια, στη δεν ξέρω. Είχε πλακάκια, ήταν εμφανή. Τι θα ήταν... έχει Μiraμπό, που ήταν χωράφια. Ε, μπορεί ε, να έχει τσιμέντο καθαριότατο. Τι θα έχει Μiraμπό, βλάχε. Δεν έχω πάει η αλήθεια, δεν ξέρω πού είναι η πλακάκια. Όλοι Μυραμπο. έχουμε πάει στη Μiraμπό, έχουμε πάρει ένα περιτύφ. Ακούγοντα ένα κορντεόν δίπλα. Α, έχει κορντεονίστα. Όχι το Παρίσι, όποια εικόνα έρχεται από το Α, Παρίσι. Είναι έχει ένα κορντεόν από κάτω. Αμελή το έχει στο μυαλό σου. Ό,τι εικόνα στο TikTok στα Instagrams. Και σε όλα αυτά είναι το Παρίσι με, με ένα κορντεό να παίζει κουτί. Τα κάποιο. τουριστικά γραφεία ακολουθεί, παιδάκι μου. Όχι. Αυτή βάζουν τέτοια. Όσοι πάνε Παρίσι και κάνουν μετά story, βάζουν κλασικέ μουσικέ, τι ίδιε. Όσοι πάνε Ιταλία βάζουν ταραντέλε. Έτσι, είναι, ναι, ναι. Γιατί είναι κάποια στάνταρτ τραγούδια που δεν έχουν δικαιώματα. Σου βάζει το TikTok. Είναι στάνταρτ τραγούδια που διαλέγε. Τη βάζουν πάντω. Το θέμα είναι να μην ξεφύγουμε. Α, ναι, ναι, ναι. Το παστίτσιο που φτούρα. όχι. Ήταν όμω αλάτα και ναι. τα υπόλοιπα. Η Ντόρα Μπακογιάννη, λοιπόν. Τη το έβγαλε ο Χατζή αυτό, γιατί ο Χατζή βγάζει πράγματα. Οι αδερφέ δεν γίνονται υπουργοί. Δεν θα μπορούσε να γίνει πρόεδρο τη Δημοκρατία, μια αδερφή. Ναι, ναι, δεν το είχε πει αυτό με τι Θα μπορούσε και. Εντάξει, υπήρχε αυτό. το Ντασούλα. Ε, Θα τώρα. μπορούσαμε να είχαμε την Ντόρα Μπακογιάννη. Αυτή τη χαζομάρε. Πάλι βουλευτή αυτό... έβαλε η πρόεδρο. Ναι. Αυτό στήχησε πολύ στην Ντόρα Μπακογιάννη και παραδέχτηκε ότι. Όχι ρίξη, ότι το ρίξε την καρδιά τη. Πίκρα, στεναχώρια, μαυρίλα. Το έχω ξαναπεί, στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Σε μένα το είχατε πει. Ναι, μια σέφη έγινε, Την αμάκο σε καπίστρι. Αλυσίδα. Αλυσίδα. Ζάζεψε. Το ρήμα ποιο είναι. Ζαζεύω. Ζαζεύω, ζαζώ. Καδοπιώ, πιώ. Τύπου, ναι. Για, μάλιστα. Εδώ λοιπόν η Ντόρα Πακογιάννη, καλά, βάλαμε και ηχητικά, βάλαμε και ένα τραγούδι να ταιριάσει <χι> <χι> <χι> σε <χι> όλο αυτό το γαϊμό και τα στεναχώρια τη έχει τύχησει. <χι> τη Τι... τύχησε Τι... Τι... Τι... Τι... <χι> πάρα πολύ, στεναχωρέθηκε και δεν μπορούσε να κάνει γιατί ήταν ήδη υπουργό. Ήρθε τον Ιάννη αργότερα, <χι> την είπα έχει γίνει τώρα, ξέραμε όλη η Ευρώπη, την νίξει, όλο ο κόσμο σαν υπουργό εξωτερικών και ξαφνικά. Εξωφυλαρούχα. Να έχει τον Κυρανάκη υπουργό και να μην έχει την τώρα. Να φυλάει τον πάγκο. Ναι. Σαν τον Κικύλια στον μπάσκετ. Κάθε εκεί και βγαίνει. Ο Κικύλια επίση υπουργό. Επίση υπουργό. Όσοι ήταν στον πάγκο. Γίνανε υπουργοί. Και αυτοί που ήταν υπουργοί πήγαν στον μπάσκετ. Τι είπαν, καμιά κυβέρνηση θα περιμένει τώρα να γίνει υπουργό. Αλλιώ τι. Πρωθυπουργό θα μπορούσε σε μια κυβέρνηση. θα μπορούσε, ναι, ναι, θα μπορούσε. Αυτό λοιπόν ξεκινήσαμε τον καημό τη Ντόρα, βάλουμε και τη γαρδένια του Βολάνι ταιριάζει νομίζω. Ναι. Το Ξαν γιαζε, το λάδι το στο γιαζε. καντήλι. Είναι, ξεκινάει πολύ, πολύ Και ώρα. το τσικουλά τα <laughs> Το IDMALLE. <laughs> Με πιο σκεφτικό. Ενώ αυτό... <laughs> Αυτό έχει πόνο. Έχει πόνο, έβαλε και το άδειο μου πακέτο που σε μπήκε. Εντάξει, είπαμε αυτό που είναι πιο έτσι. Στην αρχή δεν το ξέρει και ξεκινάει κάπως ναι, πιο ναι. δραματικά. Θυμίζει, τρία τραγούδια μέχρι να καταλάβει την είναι. Λέ, άλλο λε, Μητροπάλο. Ναι, ναι, αλλά είδε μετά. Σου πάει από εδώ, σε πάει από, το, oh, σε πάει από εκεί. εκεί. To the point. Ναι, ναι, τελικά. Δηλαδή, λάδι το καντήλι. Εκτό κι αν έχει ηλεκτρικό καντήλι. <laughs> δεν είναι, αν δεν έχει λάδι, θα βραχυκλώσει. Ο φίλο σου, ο Που είχε ηλεκτρικό καντήλι. Ποιο λεβέντη, κύριε! <laughs> Αυτό είναι άκρη. <laughs> Ποιο λεβέντη, τον, <laughs> τον μισογλέτη. <laughs> Όλα μαζί. <είναι. laughs> Ένα μίξερ, λοιπόν, πνευματικό και ηχητικό. Πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό. Φεύγουμε από την τώρα που είναι ναι, δεξιά. Να φύγουμε. Δεν είναι τώρα Πού είναι. Η κέντρο. Κέντρο, ωραία. Φεύγουμε από το κέντρο, λοιπόν, mm -hmm. για να πάμε παραπέρα. Άξαμε με πολύ προσοχή τον κύριο Κουτσούμπα. Θέλω να του κάνω έτσι μια παρατήρηση. Αθρόπινη βέβαια. Το ότι συμφωνούμε τον κύριο Τραμπ σε πολλά, όπως λέει, κύριε κουτσούπα δεν σημαίνει ότι είμαστε κοροδεξοί. <Συκλώδη> Και με το κουκουέ συμφωνούμε, αλλά δεν σημαίνει ότι είμαστε κουκουμουνιστές. Εσείς είστε κουμουνιστές, είμαστε κάτι άλλο. Αυτό το, το κάτι άλλο, τι είναι αυτό το κάτι άλλο που λέει, Πώ να το πούμε, Είναι το κάτι που λείπει. Δηλαδή, μπορεί να μην σημαίνει αυτό ότι είναι ακροδεξή, Άλλα πράγματα όμω σημαίνουν ότι είναι ακροδεξή. Ενώ μην αγχώνεται, μπορεί να μην. Άντε, δεν το λέμε για τον δράμα, το τράμμα ακροδεξιό. Έχει να Έχει όμω, αν θε. Πώ δεν έχει. Στην ευρύτερη είναι τόσο ευρία όλη αυτή η κατηγορία πια, Στην ευρύτερη είναι τόσο ευρία όλη αυτή η κατηγορία πια, Που χωράνε μέσα πολύ. Και σίγουρα δεν είναι κομμουνιστή. Ο Βελόπουλο ήταν αυτό. Νομίζω είπε κοκομμουνιστή. Ναι, κοκομμουν μπορεί να είναι. Ναι, ναι. είπα μιστείς όχι. είναι. Τε, Τερλέγκαση. Και στο είπα ας... πριν. Τερλέγκα, τερλέ... εγώ λες και με μπέρδεψε <σταλείξα> και αυτά. <σταλείξα> Αυτό εγώ το έχω ακούσει στο βομό Άμα δεν βωμό. ξέρεις το βωμό. βομός; Ε, βωμός, Πίσω από το Λαϊνόπουλο στην Κυψιά. Mm -hmm. Άμα δεν. Πολιτιστικό κέντρο. Πολιτιστικό κέντρο. Oh, ναι, σύνω, δε κέντρο. Δε έχω πάει δεν έχω, έχω πάει μόνο. after εκεί πέρα. τρει ήμασταν. τραγούδα ο εκεί. Εμά και τη φωτογραφία σου λοιπόν. Οι άλλε δύο θέλω να <laughs> μου Δεν του ήξερα. Ε, κάτι του έτσι. Και και τι σα τραγουδούσε. Άμα δεν ξέρει, τι να συζητάμε τώρα. Έμαθε την καρδένια και. Ναι, εντάξει, κουνιέσαι. Όχι, την ήξερα την καρδένια. Όχι, συγγνώμη. Γι' αυτό τι σου είπα εγώ το τσικουλάτα πριν. Ναι, το τσικουλάτα. Του βολάνει. Ναι, σώτη. Ο σώτη το λέει την τσικουλάτα. Νομίζω. Νομίζω δεν είναι ο σώτη. Αλλά εντάξει, θα το ψάξω. Με παρέσαι και εσύ μη πει στο λεμό. Το ρέμα. Το βασίλειο του Ντερλέγκα. Και μου αρέσει πολύ και είναι ωραία φωνή και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, να γυρίσουμε στο πολιτικό πεδίο. Φεύγουμε από το πολιτιστικό. Φεύγουμε από το Με πολιτιστικό. πολιτιστικό. Το πολιτιστικό. <laughs> ναι. Πάμε στο πολιτικό πεδίο. Ακούσαμε τι δεν είναι, είπε ο Βαλέρο. δεν είμαστε ακροδεξοί. Να ακούσουμε τι είναι. Τι είμαστε! Παλάκε! Τι είμαστε! Παλάκε! Τι είμαστε! Παλάκε Ζήτω η Ελλάδα! Παλά! Ζήτω το έθνο! Ζήτω η Ορθοδοξία!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 Αυτό, ξέρ, <laughs> τώρα, ναι, ξέρουμε είναι, τώρα, ξέρουμε. τώρα ξέρουμε τι είναι. Απαγγέλ, παπαροκάδε. Ναι, το, χει, το, το είχε κάνει. Το είχε κάνει. λίτ και χαζομάρε <laughs> το. <laughs> παιδί μου. Επίπεδο. Μέχρι Σαν το πολιτικό κέντρο, επί, το επί, επί, Επίπεδο, <laughs> <όντως>. <laughs> <laughs> Από τη γύρω στο χώμο. Επίπεδο, <laughs> λοιπόν έκανα και εγώ λάθο. Είναι. είναι ο Γιώργος δεν ήταν ο Βολάνη, κάπω τα τώρα, Έχουμε ένα κενό πρέπει να διαβάσουμε. Δηλαδή. Δεν γινόμαστε κι εμείς καλύτεροι. Όχι. Ο Κασελάκης, α πούμε, δεν τα ξέρει, βλέπει, διαβάζει, καμπανέλος. Ωραία, τώρα το μάθε. Έκανε λάθος τον καμπανέλο, τώρα ξέρει ότι δεν είναι κα... τον κράξανε. Ναι. Είναι καμπανέλας. Mm. Έμαθε το σωστό. <laughs> ναι. Την επόμενη φορά Την επόμενη φορά θα... ε, Έτσι κι εμείς πω. έχουμε κάποια κενά, πρέπει να τα καλύψουμε τώρα. Είναι η μέρα Ξεκίνησα εγώ που είπα βολάνεις ενώ το σωστό είναι τερλέγκας. Ο Μιχάλης ο Συριζέος και ο Διγός λεωφορείων από την Ηλιοπολή μου στέλνει και μου λέει ρε άσχετη και τα λοιπά είναι τερλέγκας με διορθώνει αστοιχείοτε. Σωστό. Και στέλνει μετά μια φωτογραφία που λέει από που κάτω κάνει να που λέει από Α. κάτω Μυραμπο. Και έχει ένα δρόμο Μυραμπο αλλά γράφει στο Ex en Provence. Είναι σε πόλη της Γαλλίας, δεν είναι στο Παρίσι Δεύτε, καλά είναι, και η αυτό. Η Ex en Provence είναι νότια Γαλλία. Είναι νότια Γαλλία. Ε, δεν είναι στο... Άλλος Βλάχρου, να το κοίτατε τη φωτογραφία. Δεν ξέρω αν μήπως έχει Μυραμπό και στην έξι Προφανώς έχει, ναι, αλλά ναι. λέει εδώ στο ελληνικά Ex en ναι, ναι, ναι, ναι. Επειδή ε, έχουμε πάει στο Ex en έ, Provence, όταν πηγαίναμε στο έξι en Provence... Ας αγάπουν τώρα... Ναι, ήρθε, ήρθε τώρα ο, ο, ο τιμή. Συνεχίζει και μου στέλνει σελίδα στο Facebook. Σύλλογο φίλων και μελέτη έργου βασιλείου τερλέγκα. <laughs> <laughs> <laughs> Αυτό είναι ο λάθο χουλικάνε. Μάλλον οπότε, μάλλον είναι πρόεδρο ο Μιχάλη. Πρέπει να ακολουθήσω. <laughs> εγώ θα γραφτώ εδώ, συγνώμη. Και εγώ θα γραφτώ τώρα, <laughs> δεν το ξέρω. Έχει πολλά τέτοια πράξη. Είναι σύλλογο φίλων και μελέτη έργου βασιλείου τερλέγκα. Αυτό, η γενική. Στον Τερλέγκα πρώτο, την X δεν την ήξερε. <laughs> τι να έξερδε την X. Λίποτε για ξέρει. το Σεζάν, ούτε που θα είναι Σεζάν, για είναι σεζαν. Σεζλόγκ, long, εκεί. <laughs> Έλεγες πριν μια κασελάκι ότι... Ο, ο Σεζάν έκαν. ήταν στην Ίξ και αυτό ναι, είχε. Ναι, ναι. που πατούσαμε για να βρούμε <laughs> ένα... που, ναι, τα βήματα Έχει του κάτω... Σεζάν. Έχει κάτω... Που οδηγούσαν αυτά όμως. Ξέρω, σε κανένα σπίτι του, δεν θυμάμαι. Σε όλους τους δρόμους. <laughs> Έχει κάτι με βαθύματα που οδηγούν στο σπίτι, στο σπίτι μάλλον, σε κάποιο μουσείο του Σεζάν. Ναι. Σε όλη την πάει. Τότε μετά την εξορία κατεβαίνονται εμείς, Ελλάδα. στην Ελλάδα. Κατεβαίνονται στην εξορία φεύγοντας από το Παρίσι mm. κρυμμένη σε κάτι μέσα σε ένα φορτηγό. <laughs> ναι, ε, φτάσαμε στην Ίξ, δεν ξέραμε. Και είδαμε ναι. θάλασσα, λέμε α, Αιγαίο. Ε, Τίποτα, είναι. δεν ήταν Αιγαίο τελικά. Οπότε... Απ' την άλλη είναι Ιόνιο, ούτε. Ναι. Ε, και κούτσα, κούτσα, κούτσα, κούτσα στο Σαντ Ροπέ, στον Σαντ Ρέμο. Ιταλία μετά, Πήγαμε κάτω. στο Μονακό να δούμε τι θα ήμασταν, ναι. που δεν είμαστε. <laughs> <laughs> <laughs> το εάν <Amp> φταίει. <Day, laughs> το εάν φταίει και, και, μετά... και γύρισαμε στην πύχτα του εάν τώρα <laughs> μετά. Κατάλαβεστα. Σωστό ήταν αυτή η διαδρομή και λογική. Είπε πριν ότι και ο Κασελάκης έκανε ένα δίκιο. Ε, έκανε ένα λάθο. Ένα λάθο. Εμεί θα κάνουμε πολλά από ό,τι φαίνεται <laughs> σήμερα. Ο Κασελάκης λοιπόν, γιατί τον έχουμε στην σειρά. Καμπανέλο. Καμπανέλο, πέρα από όλα τα άλλα τα λάθη που κάνει και που είναι δίκαιος, έχει... Έχει... είναι με μετριοπαθείς. Και αυτό είναι πάρα πολύ... Έξι το και αυτό υποθέσαμε βλέπετε αυτό. αυτό. αυτό. ακούγοντας τον καταλαβαίνεις αυτό. Ναι, ήσασταν στο ΣΥΡΙΖΑ, είχε 15%, τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 5%, αυτό το βλέπουμε, αλλά και το δικό σας κόμμα. Είναι, είμαστε... είναι στο όριο της εισόδου στη Βουλή. Λοιπόν, έχουμε, έχουμε ένα νέο κόμμα τριών μηνών που το λέω με όσοι... Σεμνότητα μπορεί κάποιος να πει αυτό που θα πω Πιστεύω ότι θα είναι η μόνη κυβερνητική εναλλακτική Μπράβο! Με όση σεμνότητα μπορεί κάποιος να πει αυτό που θα πω Πιστεύω ότι θα είναι η μόνη κυβερνητική εναλλακτική Έχει φύγει το παιδί. Δεν, Δεν λέγαμε για την τώρα, αλλά αν έχει ζέψει μία, αυτό είναι το χειρότερο. Τώρα αυτή στεναχώρη. Αυτό από το καλάμι. Αυτό... <laughs> το οποίο. και έχει σεμνό. Που να μην κόμα... ήταν, εσύ πε το χωρί σεμνότητα, <laughs> να δούμε πώ το, το εννοεί. Γιατί αν είναι αυτό με σεμνότητα που χαροπαλεύει να μπει στη Βουλή. Πραγματικά. Δηλαδή τώρα. Ε. Να το έλεγε πριν ένα χρόνο, άντε και να το πιστέψει. Ήταν αναντιπολίτευση, ήταν στο Σύριρα τώρα. Κατάρτισε να γλύφει τη ζωή του, τώρα τι, τι ψάχνει. Να την κάνει υπουργό δικαιοσύνη. Πρωθυπουργό ήταν τη ζωή Στέλνει και ο άλλο οδηγό λεωφορείων. Και υπουργό δικαιοσύνη. Ο άλλο οδηγό λεωφορείων, επίση mm -hmm. ηλιοπολίτη ο Δημήτρη. Φωτογραφίε με φόντο το μπύργο του Άιφελ, το Παρίσι κτλ. Αν είστε μάγκε. Στείλε είπα... τον τερλέγκα στο Άιφελ. Όχι. <laughs> Αν είστε μάγκε. <laughs> Στείλε πηγαίνετε μυραμπό Εκεί έχει νόημα. Ένα ήτανε. Έτσι λέει, Μυραμπό, στο σπίτι μου εδώ Μυραμπό ένα, νομίζω λένε ένα. Ε, πήγεται, εκεί ναι, θα το βρούμε. Ε, πάει ακροατή Παρίσι, αν δεν στείλει φωτογραφία από την ώρα από δεν Παρίσι ώρα από την ώρα να με που βγει την ώρα που βγει από την την Το ανακλένο, δεν εξωρί ήταν. Τι, τι, τι φτιάχναν είναι άλλο θέμα με το τι αναλογού στον καθένα. Είπε, στον τραπέζι ήταν 32, όπω είπε. Το 15 για 8. 8 χωρούσ ήταν 15. Ήταν 15. Σκέψε όταν τα ταψή, γιατί είχαν πάρει τα πιά για 8. Ναι. Άρα το 8 είναι να μια στιγμή, τι, τι φάγανε. Πήνα. Ένα μακαρόνει χοντρό. Πίνα, πίνα ευτυχώ που έχει φάει ο πατέρα. Είναι ταινμένο μέσα κοιμά. Ευτυχώ που έχει φάει ο πατέρα στην κατοχή 3. Τρει. Φασολάδε και το κράτη. Και, και, και κράτη μέχρι το 68. <laughs> Άντε. Ε, ε, ο Κασελάκη είπε αυτό εδώ με, με τριοπάθεια Έχουμε και τον Ζαχαριάδη από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο οποίος, και αυτό μετριοπαθή. Βεβαίω και αυτό. Εκλογέ γιατί ζητάτε, Μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό. Με ποια πολιτική χώρα, λογική ζητάτε εκλογέ. Αυτό αδίζει σε λάθο κατεύθυνση. Ναι, αλλά δεν είστε έτοιμοι να αυτό Εμεί λέμε ότι είμαστε έτοιμοι. Αυτό το κρίνει λαός στην κάλπη. Μα τι έτοιμοι με 7% δεν έχει σχίσει το ποσοστό. Μ. Μα τι με 7% δεν έχει σχίσει το ποσοστό. Μ. Χαζουμάρες, νούμερα είναι αυτά τώρα, ποιο τα πιστεύει. Τώρα. Τώρα. Τα νούμερα είναι για τα νούμερα. Ναι. Ε. Ορίστε, ναι. Τιμόζα, έχουν ετοιμαστεί, έρχεται ο Ζαχαριάδης κυβερνάνε. Άλλο αν θα κυβερνήσουν. Λέει, είμαστε εμεί, είμαστε αιτήθηκαμε, Ναι, αλλά υποτίθεται για να κυβερνήσει θέλει να ανεβαίνουν να δημοσκοπήσει κάπου να ένα, έχεις μια όθηση. Αυτά είναι σχετικά. Κι άμα κάνει τον τελευταίο Άκου τι λέει. Εδώ, και να σου πω, και κάτι γίνεται με τι δημοσκοπήσει. Κρύβουν. Τι κάνουν τώρα, επειδή ψάχνουν τα Ονάσια. Αλλιώ, τι ναι. θα ήταν η ζωή, η δεύτερη θέση. Να ψήφισε ο κ. Σίριζα τα Ονάσια. Με κάτι, βίντεο που που που τα που, με κάτι βίντεο που έχουν βγει και έχουν έρθει στην επιφάνεια. Με κάτι πραγματογνώμονε που ανεβάζουν, παρουσιάζουν διαφορετικέ εκδοχέ από αυτέ που μέχρι τώρα κάποιοι άλλοι πραγματογνώμονε έχουν πει για το έγκλημα στα τέμπι. Πήρανε θάρρο κυβερνητικοί, δημοσιογράφοι και λοιποί και λένε: Να, δεν υπάρχει συγκάλυψη. Ναι. Και επειδή και δικηγόρο τη οικογένεια Πλακιά. που έτσι και έτσι το είχαμε καταλάβει. Ναι, ναι. και από τον Τριαντόπουλο και από όλα ναι, αυτά καταλάβαμε. Και επειδή δικηγόρο τη οικογένεια Πλακιά έχει πει ότι το υλικό που προκάλεσε την έκρηξη δεν είναι ξυλόλιο. Μάλλον μπορεί να είναι τα έλεα του, του τρένου, εκεί πώ το λένε αυτό. Ε, βγαίνουν πολύ και λένε: Να, ορίστε. Ε, δεν έχουμε συγκάλυψη. Βέβαια, ο ίδιο ο Νίκο Πλακιά λέει ότι υπάρχει τεράστια συγκάλυψη. ανεξαρτήτως πώ προήλθε η έκρηξη, η συγκάλυψη έγινε την επόμενη μέρα που με πετάξαν τα κόκαλα του παιδιού μου. Το λέει συνεχώ ο άνθρωπο, το επαναλαμβάνει. Βγαίνουν όλα τα κυβερνητικά στελέχη, πόσο αγωνία έχουν, ε, βασιζόμενοι σε αυτά τα καινούργια 2-3 βίντεο, για να πούνε ότι δεν υπάρχει συνολικά συγκάλυψη. Α, ναι. Και πρωταγωνιστή αυτό είναι ο Φλωρίδη. Για μένα έχει καταρρευθεί έτσι κι δεν υπήρχε ποτέ. Mm. Αλλά έχει καταρριφθεί απολύτω όλο αυτό το παραμύθι τη συγκάλυψης. Δεν υπάρχει τίποτα, μα τίποτα το οποίο επιχειρήθηκε να συγκαλυφθεί. <Τι> τίποτα. <Τι> και έλεγα πάντα ότι σε μια υπόθεση που συμμετέχουν 250 δικηγόροι, οι οποίοι ζητούν διαρκώ να ελεγχθεί και σωστά του ζητούν, να ελεγχθεί κάθε στοιχείο τη ανακρίσεως, να στραφεί ο ονοκριτή εδώ, εκεί, εκεί, εκεί, και όλα αυτά γίνονται. Είναι δυνατόν με 250 δικηγόρου να κρυφτεί κάτι. Ακούτε κάνει τον Ροφ λέει ότι όντω υπάρχουν 250 δικηγόροι και με όλου αυτού δεν μπορεί να κρυφτεί κάτι. Αυτά και οι δικηγόροι έχουν ε, πρόσβαση σε όλα αυτά όταν πάνε στη δικαιοσύνη. Μα εδώ δεν πήγανε πράγματα στη δικαιοσύνη. Τα καλύψαν, τα συγκάλυψαν και τα πετάξαν πριν πάνε. Ναι. Μετά όντω δεν μπορεί να κάνει συγκάλυψη γιατί είναι 250 αντικρώμενα συμφέροντα. Πάρα πολλοί κόσμο. Διαστρεβλωμένα στοιχεία. Ναι, ναι, όλα αυτά. Πριν όμω. Δεν έχουμε όλα τα στοιχεία. Το έχουν παραδεχτεί όλοι. Πετάχτηκαν στοιχεία. Δεν υπάρχουν. Άρα στη δικαιοσύνη πάμε κολοβά. Δεν πάμε Έτσι κανονικά. Καλύτες. Και βγαίνει εδώ ο με πολύύφο και λέει 250. Πώς θα κάνουμε συγκάλυψη. Μα την κάνατε πριν. Την κάνατε το επόμενο τρίωρο. Για να μπορεί να λέει σήμερα ο Φλωρίδη αυτό. Ναι, αυτό, αυτό ακριβώ. Το... Είπε κάτι ο δικηγό του Πλάκια. Δεν του πλάκια. είναι στο ο δικηγό του Πλακια. Είπε μία γνώμη. Είναι άλλη μία πραγματογνωμοσύνη που έχει βγει και λέει αυτό. Προφανώ όλα αυτά θα πάνε μαζί και θα. Δούμε όλοι το, το τότε τι έχει γίνει. Αλλά δεν μπορούν να μα πείσουν ενώ την είδαμε τη συγκάλυψη μπροστά στα μάτια μα δεν υπάρχει και καμαρώνει και κοκορεύονται και βγήκαν και λέγανε Σα τα λέγαμε, εμεί κατέρευσε όλο το αφήγημα. Τι κάνανε. Τι βλέπουμε. Την είναι στην εξεταστική, τι κάνανε. Στην προανακριτική yeah. πώς και τον πήραν. Και την πώς κλίσαν, τον πήραν την κοστοσύρμαντία του ηρωισβού, yeah. υποτίθε, τον βάλανε να τον φυγαδεύσαν για να μην τίποτα. Yeah. Κάντα όλα, μα δεν θε Και προανακριτικέ και εξεταστικέ και δικαιοσύνη και όλα. Όλα αυτά και όλα. Άνοιξε τηλέφωνα, κάλεσε προθυπουργό που είναι ήξερε να ομολογήσει και αυτός και να εξεταστεί από τους βουλευτές τίποτα από όλα αυτά δεν θα γίνει. Πώς λέγεται όλο αυτό καρά λέγεται, καραενοχή ενοχή και μαφία. Δεν έχει άλλες λέξεις για αυτό βάζουν φλωρίδες και τέτοιες αυτές θέσει για να βγάλουν τα κάστα από τη φωτιά Φλωρίδη 1, φλωρίδη 2 ακολουθεί Είναι δυνατόν με 250 δικηγόρο να κρυφτεί κάτι. Mm. Δηλαδή, πόσο βλάκα θα έπρεπε να είναι αυτό που κυβερνάει τη χώρα. Mm. Γιατί, α το ναι. πούμε έτσι, να θέλει να κρύψει κάτι και για ποιο λόγο. Ποτέ δεν μα είπαν Για ποιο λόγο ήθελα να το συγκαλύψει, παιδί μου Μητσοτάκη, αυτό. Για ποιο λόγο. Τι ήθελα να κάνουμε. Να, κάνει να αυτό, μην τότε. έχει κόστο πολιτικό. Τι κόστο πολιτικό. Ουσία. Ποια είναι ποιο πράγμα. Εδώ η υπόθεση. Συγκαλύπτεται μια υπόθεση με 250 δικηγόρο. Να πάλι τα ίδια. Ξαναμαν. Συγκαλύπτεται, ναι. Ναι, συγκαλύπτεται γιατί και η δικαιοσύνη δεν είναι η δικαιοσύνη που έχουμε όλοι στο νου μα, είναι μια πολύ συγκεκριμένη δικαιοσύνη. Την έχουμε δει πώ δρά, πώ έχει διοριστεί, πώ γίνονται. Μα βάζει και σε δύσκολη θέση τώρα με αυτό που λέτε πόσο βλάκα πρέπει να είναι. Δηλαδή, δέχεται ότι είναι βλάκα. Πόσο. Δεν λέει πρέπει να είναι ή να μην είναι. Είναι βλάκα, πόσο βλάκα. θα απαντήσουμε τώρα εμεί ο... πόσο βλάκα, μετρήστε τον. Ξέρω. Τον έχετε εκεί. Ναι. Πάρτε μια μεζούρα. Μετρήστε την βλακεία. Μετριά τη βλακία. Ε, ναι, αλλά τότε. δεν είναι αυτέ οι αιχμέ κάτω του Πρωθυπουργού. Εγώ δεν τα δέχομαι αυτά. Εγώ τα δέχω, να δει ο, ο κυβερνητικό Μαρινάκη να πει τέτοιο. Τι να πει. Ή Ή ότι τον δεν έχει να απαντήσει. Είπε δεν έχει να απαντήσει. Πήγε τον άλλο Μαρινάκη σήμερα. ο τον κυβερνητικό Ότι έχουμε κράτο δικαίου. Και θα λυθούν όλα εκεί. Γνωστό αυτό. Το κράτο δικαίου, αν κάτι έχουμε. Είναι αυτό. Και έχουμε και περίσσευμα. Δώσε και έξω. Να σου πω κάτι. Έχουμε και υγεία. Και, και, παιδεία, και, α, εκεί και πολιτισμό. Ναι. Και τρένα που πάνε καλά με ασφάλεια. Και έχει διασφαλιστεί ασφάλεια. Τέσσερα Υπουργεία έχει πιάσει τώρα. <laughs> ναι. Ε, και εργασία. Αν oh. θε να το ανοίξουμε, και, το ανοίγουμε. Μισθού, και οικονομία. Ναι. Το ξέχναμε αυτό. Βζήν. <laughs> και ανάπτυξη. <laughs> Όλα αυτά λοιπόν τα έχουμε. Όσα έχουμε αυτά, έχουμε και αυτό. <laughs> ε, ο... Και τουρισμό. Σε λίγο. <laughs> Είδε στην Πάρο τη Μήκων ή Σαντορία. <laughs> ενένα, ενένα, τα νησιά <laughs> φεύγουν. Ένα ποταμάκι εκεί. Τι θα μείνουμε, Σκύρο θα μείνουμε. Να μην λε, γιατί αν πάει και εκεί βροχή, άστο. Καλά να. Η Ντόρα είναι καλεσμένη. Στα νησιά θα μείνουμε τώρα. Η Ντόρα είναι καλεσμένη του Χατζή. Στην Ικαρία. Όχι. Α, για πανηγύρι. Η Ντόρα είναι καλεσμένη. <laughs> του... Πανηγύρι θα κάνει με πέσου Μητσοτάκης. Του Χατζή ναι. και ναι. πάει η κουβέντα σε άλλο νησί μεγάλο. Δεν θέλατε τίποτα να κεράσετε, έτσι το κάνετε. Ε... Δεν θέλω τίποτα να κεράσω. Έπρεπε Εγώ, έπρεπε εγώ, έπρεπε εγώ έπρεπε. φίλτατε και κερνάω στην Κρήτη. Α, στην Κρήτη. Ναι. Δεν έχω πάει ποτέ. Ε, καλά, είναι ντροπή. Με δηλαδή πρέπει να πέσει αυτή η λάμπα πάνω στο κεφάλι τη και να καείται. Δεν έχω πάει ποτέ. Δε... Πάει σοβαρά. Ποτέ. Στην Κρήτη. Ναι, στην Κρήτη, ναι. Πρώτον, αυτό είναι ύβρι. Όχι, δεν το έχω κάνει η πίληνη. Είναι ύβρι. Δεν Ήβρης. έχει τύχη να λοιπόν, πάω. Λοιπόν, εγώ θα καλώ, να Σα καλώ επισήμω στην Κρήτη, Κρήτη. Ναι. Διότι όποιο δεν έχει δει την Κρήτη είναι δεν, δεν είναι άνθρωπο ο οποίος έχει δικαίωμα να μιλεί. Κυρίες και κύριοι. Και Πώς δεν είναι. είμαστε εμεί οι σοβινιστέ, είναι οι άλλοι που πιστεύουν όχι, δεν ότι θα βγουν από χωρί να ξέρουν τι Δεν την πιστεύω τίποτα, δεν το λέω για αυτό το λόγο. Απλώ δεν έτυχε, δεν ήρθα ποτέ. Μα δεν... είναι δυνατόν. Ήρθα... Μεγάλο άνθρωπο. Έχει και μεγάλο. Ε, καλά. Τέλο πάντων, όχι πρώτο τζόβενο. Ναι, δεν το λέει και νιάνια άλλο. Αυτό είναι το θέλω. Όλος ο διάλογο Μα καλά, ε, καλά. Ε, καλά δεν έχει πάει στην Κρήτη. Εντάξει, έτυχε, τι είπε ο άνθρωπος, τι να κάνει τώρα. Εντάξει, δεν είναι... Ξηνομην τώρα από τον η καλή, η... ανθυ... φιλοξενεί ένα δημοσιογράφο. Ναι. Ωραία. Για να έρθει εκείνη το φιλοξενεί, να τον κάνει με την κριτική φιλοξενία, φαντάζομαι, και τα κτλ. Την επόμενη συνέντευξη μετά... Δεν θα είναι παραπάνω φίλοι με αυτόν, δεν θα τραπεί να αυτό το θέμα. θέμα Ναι, αυτό μου είναι. Αν είναι, Γιατί είμαι πάει κολλημένος. Αν είναι να πάει ο στην Κρήτη που δεν την έχει δει, α χαλάσουμε Χαλά. μια συνέντευξη, δεν πειράζει. Γιατί είχαμε εμεί να πάει ο Χατζής στην παιδί Κρήτη, δεν Είναι ένα να μέρο. Ωραίο, ωραίο να πάει. είναι και πρέπει να το Όλη Ελλάδα πρέπει να πάει στην Κρήτη, Αυτό το είπαμε παλιά για την Αθήνα. να που Όλη Ελλάδα πρέπει να πάει στην Αθήνα. δεν Αθήνα. Κρήτη Και τώρα είναι ωραία. Δέκα <laughs> φορέ έχουμε πάει στην Κρήτη και δεν την ξέρουμε. Πόσο μάλλον με τη μία. Ε, όλο ανακαλύπτουμε. Είναι τεράστιο. Είναι. Μέρος. είναι και μεγάλο. Για το, στο ίδιο θέμα παραμένουμε στα νησιά. Πάμε στον Όφη που θα πάει στον τελικό. <laughs> όχι, όχι. Γιατί όχι, όχι, όχι, στον τελικό κυπέλου. <laughs> το ίδιο θέμα. <laughs> <συζήτησαν> <laughs> το πρωί στην πρωινή εκπομπή του Σκάι Ο νόμου Παυλόπουλο, Νίκιο Τσελίκα εκεί στο λιμάνι, και συζητάνε για τα ακριβά ακτοπλοϊκά εισιτήρια και η συζήτηση εξή. Κοιτάξτε, η κατάσταση η αλήθεια εδώ είναι έχει ξεφύγει. Ναι. Δεν λέω οι άνθρωποι να έχουν δίκιο και προφανώ και η μετάβαση αυτή να έχει κόστο για του οκτωβλίου. Δεν του αδικό. Αλλά είμαστε ψηλά. Ναι. Είμαστε ψηλά, είναι ακριβά για μια γιατί οικογένεια. Να να πληρών πληρών βάρος αυτό. Αυτό δεν είναι κόστο το βάρο των Αυτό για μετάβαση. Γιατί πρέπει να την πληρώνει όλοι οι καταναλωτέ. Ποιο το πληρώνει, πληρώνει Δεν πρέπει να την πληρώνει. Εμεί κάνουμε χρήση αυτού του το πληρώνει. Ποιο θα το πληρώσει. Το κέδρος ποιος well, το βγάζει.. reading θέλεις ποιος το στη Ένωση. <ουί ο κέδρος ποιος ποιος το αυτό που διαλέξατε fur vowsicia Εδώ κάθε χρόνο χρόνο και για να πάει μια οικογένεια στην Κρήτη Θέλει 8 βασικού μισθού για <χαι> να περάσει και να γυρίσει. <χαι> και αν θες και αν πέρασει και αμάξι. Αν θε να περάσει αμάξι, αμάξι. Πάρε το ηλεκτρικό ηλεκτροπατίνι του Δήμου, άμα θε. το μετρό καλύτερα. Πιο απ' όλα. Ο, όποιο θε. Για τι Θεσσαλονίκη είναι σταματημένο. καλαμαριά. Μόλι πάει καλαμαριά, μετά γυρίζει κάτω και πάει. Κάτι φορά είναι μετά. Τι είναι, σιγά ένα κοιματάκι να σε κατεβάσει. Ναι, κατευθείαν. Έτσι λοιπόν συνεχίστηκε με τη συζήτηση. Πηγαίει και ο Τσελίκα και κάνανε. Στη Ρόδο θέλουν να πάνε. Όχι στην Κρήτη και γίνεται ο εξή διάλογο. Δηλαδή με συγχωρείτε ρε παιδιά, για να πα με αυτοκίνητο στη Ρόδο και να γυρίσει. Στη Ρόδο? Ah, στη Ρόδο, ναι. <laughs> στη Ρόδο. Πα καλά. Να δώσει πετανού. Στη Ρόδο <laughs> σου ήρθε να πα τώρα. Στην Κρήτη να δει. Ε, ε τι μα είπε τρει-τέσσερι μισθού. Για Ρόδο. Ναι, στην στη Κρήτη να δει. Ρόδο με πλοίο. Διάλεξε μεγάλο προορισμό. Φίλε πας. πήγαινε κάποιο πιο κοντά. Δηλαδή, πήγαινε μια τσιά. Για Ρόδο. Πήγαινε εδώ μια άνδρο. Πήγαινε μια τίνο. Ρόδο, Κρήτη. Βρε πήγαινε έγινε να τελειωμά. Πάρ το κίνητο, πήγαινε στο λουτράκι πήγαινε εδώ λίγο πιο πέρα στη Θήβα. Από τη, από τη Ρόδο. Παράμιλη μορφιά η Θήβα. Τη... Θα γυρίσει με πατάτε. Ρο... <laughs> άσχημα είναι. Δεν είναι άσχημα. Από τη Ρόδο που θα ήθελε να πάει ο Παπαβλόπουλο, τον πήγανε στη Θήβα. Από το <laughs> φαληράκι στο νέο φάληρο. Τον <laughs> εφάληρο είναι το λιγότερο. Ναι. Θήβα. Οι για οι αντιπρότε, γελάν και οι ίδιοι με λοιπόν. όλα αυτά. Τα οποία τα στηρίζουν κατά τα άλλα. <laughs> Αλλά όμω από Ρόδο <laughs> Κρήτη. Και πήγαινε στη Θήβα που θα σου στοιχείσει και φτιάχνω Τι να πάσαι, καλύτερα να πέθαινες, όχι μόνο αν είσαι ανάπηρος Με αγάπη το λέω, όπως και ο Όπως ναι ναι ναι Καλύτερα να πέθαινες από το έμα εδώ να δώσεις τόσα λεφτά Πραγματικά, ε, είναι, για, είναι και αστείο όλο αυτό Αλλά και πολύ σοβαρό, δεν μπορεί να ταξιδέψει κανείς Στα νησιά, Πού να πας, κανονικά να πας. πας Με τους μισθούς που παίζουν και με οικογένεια Πάνω δύο-τρία άτομα. Θες δεν πρέπει να το σκεφτείς πάρα να... πολύ καλά Με τα πήγαινε ένα χιλιάρικο μόνο Με αυτοκίνητο Πάρα πολύ καλά πρέπει να τα σκεφτείς όλα αυτά Βέβαια δεν θέλατε, θέλατε τα γρήγορα καράβια που κοστίζουν mm. Δεν θέλατε τον αγούδι μου Έχω mm. okay. πάει στη Ρόδο με το Δημητρούλα θα σέβεστε Πόσες μέρες Δεν έχει σημασία έφτασα κάποτε Είχε σταματήσει με σοπέλα και λέει έχει βλάβει η πόρτα θα περιμένουμε Τι πόρτα Και δε τι θα γίνει, θα φύγουν τα φορτηγά έξω. Τι λάβει η πόρτα. Και κάτσαμε έξι ώρε μεσοπέλα, περιμένουμε να φτιαχτεί η πόρτα. Σε ένα άλλο ταξίδι μετά από καιρό, είχε πέσει αυτή η πόρτα. Πάλε του Δημητρούλα. Και τι πόρτα είχε. Δεν ξέρω, ήταν στη θάλασσα μετά. Δεν ξέρω, δεν την είδαμε ποτέ αυτή την πόρτα. Πού είχε πέσει, Με στη θάλασσα. Με στη θάλασσα έπεσε η πόρτα. Όπω πήγαινε. Όπω πήγαινε. Και ήταν χωρί πόρτα. Ένα σκηνή. Έτσι, βάλαν ένα τέτοιο, ένα πλέξι κλάσ να κρατήσει. Ε, με ναι, πασιά πλέξη. Ένα άλλο, θα βάλουν στο δρόμο, αυτά τα πορτοκαλία. Τα, πορτοκαλί, τα ναι, ναι, ναι, μην με και δεν πέρασαν. <laughs> <laughs> όλοι, Σε καράβι θα μείνουμε. Γιατί σαν σήμερα, το 2023, πέθανε η Ρένα Κουμιώτη, έφυγε από τη ζωή. Και επειδή δεν είναι πολύ, είναι έτσι για εμά του Boomer περισσότερο. Και θα δώσει. Έχει πολύ ωραία τραγούδια, θα σου πω. Έχει πολύ ωραία τραγούδια, αλλά κάποια τραγούδια στα παιδικά μα χρόνια, εμά τότε που είχαμε πολλά ραδιόφωνα και φταίνε για όλα αυτά που ακούτε σήμερα. Και το, στα σπίτια μα αυτά κυριαρχούσαν. Σε πολλά δεν υπήρχαν και τηλεοράσει. Παίζανε τραγούδια δίπλα χωρίς να τα κάθεσε να τα ακούσει. Έκανε δουλειέ, διάβαζε, πήγαινε, ερχόσουν από το ίδιο σπίτι. Το νέο κύμα, είχε Από το ίδιο σπίτι, από άλλα σπίτια. Ερχόντουσαν, βγαίναν μουσικέ από τα ανοιχτά παράθυρα. Δεν ήταν όπως είναι τώρα, κλεισμένοι όλε οι δεν, δεν είχε και καλές ηχομονώσει. Δεν είχε Άσε με Όχι, όχι. Και ήταν. Μια Μετά τη Χούντα γίναν δρόμοι. Γίνε, δρόμοι Παίζαν διάφορα τραγούδια λοιπόν Και επειδή μιλάμε για καράβια για την Κρήτη Και όλα τα υπόλοιπα Με αυτό εδώ πάμε στην. Λέγαμε πριν για τον Δημιτρούλα και στέλνει μήνυμα εδώ και εκεί και λέει: έκανα το τελευταίο ταξίδι του Δημιτρούλα. Μα πήγε μέχρι την Αξο και δεν ξαναταξίδεψε Μου φόρτωσε πήγε μέχρι την Αξού που ήταν να σα πάει όμω. Και... Μα πήγε μέχρι την Αξου και δεν ξαναταξίδεψε Μου φόρτωσε μια χαρτιρίτη. Α είναι ελαφρτο χώμα. <laughs> <laughs> Τώρα περπατούσε. Ενέ, αλλά του πήγε το μέχρι την άξονα που ήταν ο στόχο. Μπορεί να ήταν ο στόχο να του πάει στη, στη σκύρω, ξέρω εγώ. Του πήγε πάντω. <laughs> του άφησε σε ξηρά. Μα ήταν σπαϊρόδο και του άφησε ένα άξονα. Του άφησε σε Ήταν το ροδάνι. Το ροδάνι επίση. Του άλλο πρέπει να Πέμπτη, Το Ρομίλτα. Και ένα από μη, αλλά θυμάμαι ποιο. Μαριάνθη. Δεν θυμάμαι. Παλιά υπήρχε το Παναγία Τίνο που δεν υπάρχει πια. Και το Κεντέρη παλιά. Ναι, και το Κεντέρη. Το Παρισμένο ήταν το Κεντέρη, αυτό πήγαινε γρήγορα. το καλύτερο τότε. Και το ακολουθούσαν μαύρα πλοία. Κυρίω. Στα Αλλά πρώτο. Και εσύ ένα ωραίο έχεις να μα πει. Ένα αστείο, διάβασε ένα, ένα <laughs> χιούμορ διάβασε Ένα, ένα, ένα, ένα χωρατόπες Να ανασκάσει λίγο το, το χειλάκι μας Από το χωρατόριο που έχουμε ναι, ναι. Ε, Αν είχε χιούμορ λέει ο Βασίλης ο Τσάρτας Θα έβγαζε το γιο του Γιοφύρ <laughs> Γιατί Γιοφύρ Τσάρτας <laughs> okay. Εντάξει αστείο πέμπτης Καλό Όχι είναι καλό Είναι καλό, είναι... καλό, καλό, καλό. <laughs> Καλό, λέμε και κανένα νεκτάκι. Τώρα πάμε στα σοβαρά. Τι, τί, τι έχουμε, έχουμε, ναι. Έχουμε, ναι. Ναι. έχουμε, τον πατέρα νεκτάριο μου, Λευκοβίτσι. πάμε εκεί. <laughs> ο οποίο κάνει παρατηρήσει. Τοποθετήθηκε. Το έχει podcast. Ε, ναι. Γιατί τον ακούω πάντα έτσι μιλάει. Είναι καθαρότερη μετάφραση. Είναι Βέβαια, παρέμβαση είναι και μιλάει για πολύ σοβαρά θέματα που απασχολούν την ορθοδοξία σήμερα. Τι είναι το στάδιο, Είναι ένα τόπο γυμνάσματο. Στα στάδια κατεβαίνανε οι άνθρωποι τα αρχαία χρόνια για να γυμνάζονται Θα λέγαμε είναι ένα γυμναστήριο όπου εκεί ασκούνται σε διάφορα αθλήματα Το ίδιο γίνεται και σήμερα στα διάφορα στάδια, στα διάφορα γυμναστήρια όπου οι άνθρωποι αθλούνται Σήμερα όμως στα γυμναστήρια πηγαίνει κανείς να γυμνάσει το σώμα του από εγωισμό για να παρουσιάσει ωραία κορμοστασιά Κατάλαβε τι γίνεται με τα γυμναστήρια. Και τι είναι κατά των γυμναστηριών. Είναι υπέρ της διέτας, ασχητισμό. Όχι. Τι θέλει. Είναι κατά των γυμναστηριών. Έχουμε και άλλο κοινικό, αλλά κάνουμε την εισαγωγή σιγά-σιγά. Διότι ε, είναι, υπάρχει ένα εγωισμός ναι. σε όλου αυτού. Όλοι όσοι πάνε γυμναστήριοι είναι Ε, όχι, είναι άρκηση. Δεν έχει μέσα. Θε να βρει εγωιστή. Σε ένα σε γυμναστήριο. γυμναστήριο. Τέλος, εσύ και παίζει με το κιλό, α πούμε, αν θε. Ναι. Να ξέρω πώ θα σου συμπεριφερθώ. Ναι. Αν δεν πα γυμναστήριο, δεν είσαι εγωιστή. Ναι, και δεν συναναστρέφει με εγωιστέ. Ναι. Άρα δεν σε κολλάει, είναι πολιτικό γνώμο. Μπράβο. Αυτό είναι μία αμαρτία. Υπάρχει τώρα και μια άλλη αμαρτία για και... όλου αυτού που πάνε γυμναστήριο. Την παιδοφιλία. Όχι. Α, λέω μου πω Για όλου αυτού που πάνε γυμναστήριο. Ε, πώς να το πω τώρα γιατί το λέει και ένας αρχιμανδρίτης Τι, ηγούμενος. τα σφιχτά κολομέρια Μας κολλάζουν όλα αυτά Το Σήμερα όμως στα γυμναστήρια πηγαίνει κανείς να γυμνάσει το σώμα του από εγωισμό για να παρουσιάσει ωραία κορμοστασιά Τον ενδιαφέρει η εξωτερική του εμφάνιση Αυτό το να με ενδιαφέρει η εξωτερική μου εμφάνιση ονομάζεται φιλαρέσκια ονομάζεται ε, φιλαυτία, δηλαδή εγώ να είμαι ωραίος, να προβάλλομαι και αυτό όμω έχει και όλα τα υπόλοιπα ξέρετε ότι όταν προβάλλεται κανείς ως ωραίος, ως ωραίο γυμνασμένο σώμα με φέτες, με μπράτσα, με πόδια και Αυτό και αυτός ο άνθρωπος γίνεται και αιτία σκανδαλισμού μετά σκανδαλισμού μετά σκανδαλισμού μετά <σκανδαλισμού> <σκανδαλισμού> <σκανδαλισμού> <σκανδαλισμού> <σκανδαλισμού> <σκανδαλισμού> <σκανδελισμού> <σκανδαλισμού> <σκανδαλισμού> Γίνεται αιτία σκανδαλισμού, δηλαδή ο άλλος που τον βλέπει ή ο άντρας που βλέπει τη γυναίκα, η γυναίκα που βλέπει τον άντρα, το μυαλό δημιουργεί ερωτικούς συνειρμούς. Κορίτσια κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλατέζα. Άρα υποβοηθώ, γιατί δεν το κάνω για θέματα υγείας, ούτε για θέμα αθλητισμού. Έχουμε θέμα ε, Υπάρχει δεμάτο αυτό και ο άνθρωπος Το φωνάξανε να κάνει αγιασμό στο γυμναστήριο Και έβλεπε το λιγερό κορμακοί εκεί πέρα και αντάργιασε ε, Ναι αλλά συγγνώμη τώρα Αυτό δεν το έχει πιάσει κανείς μέχρι τώρα Τι Ότι όσοι μπαίνουν ή βγαίνουν από τα γυμναστήρια Προκαλούνε Ε τι κάνουν τώρα ε, ναι, Κάτι πρέπει να γίνει Σηκώνει την μπάρα ο άλλος Σηκώνει την τολνού η μπάρα που κοιτάει Ναι θέλω να πω είναι σο σω... Σοβαρά θέματα όλα αυτά. Ναι, καλά ναι. Να κοπεί η θρησκεία να μας θρησκεία στα μάτια. ή αν δεν κοπεί, να πηγαίνουν μέσα με ράσα να κάνουν γυμναστική. Να βγαίνουν και με ράσα. Και Άρα να μια κελεμπία λεμπία Μια κελεμπία κάτι που Μου φοράνε αυτά τώρα που διαγράφει, μπαίνει μέσα στον κόλο πια το κολλάν. Ναι. Αγόρια κορίτσια. Εσύ το συνεχίζει τώρα <laughs> <laughs> και καλά κάνει. Συγγνώμη, <laughs> γιατί τα, τα, τα βλέπουμε όλα αυτά. Εκείμα, είναι κήρυγμα. Αυτό που κάνουμε εδώ είναι κήρυγμα. Κήρυγμα, βεβαίω. Να σώσουμε ψυχή. Θε να κάνει μόσκολα τέχνη κτλ. Ράσο. Ράσο. ράσο. Να μην αδραγιάζεται και ο ρασοφόρο. Τώρα το, αν το ράσο ξαφνικά. στα παικντεκ και θα γίνει. Θα... <laughs> θα γίνει εκεί, δεν είναι αυτό και γιατί του ρασοφόρο ξαφνικά γίνεται σκηνή. Πετάει μπροστά το κοντάρι. <laughs> Πετάει το κοντάρι και γίνεται σαν σκηνή. Αντί σκηνή που έχουμε στρατό, άμα το βάλει ξαπλωμένο, <laughs> είναι το όρθιο κοντάρι. Βγαίνουν μέσα για... φαντάρι. Για να σε φρενάρω εσ... εσένα, θα πάμε να φανταστούμε τώρα αυτό που θα ακούσουμε. Να, να κάνει γυμναστική. Να κάνει γυμναστική. Εσύ τι κάνεις για να σου φέρετε καλά χρωστά, δεν γυμνάζει, παίζει Πώς Ναι, ναι, ναι. Πόσο χρόνο Κάνω, κάνω διάδρομο δύο φορές την εβδομάδα σίγουρα. Μια ωρίτσα. Μια ωρίτσα τη φορά, δέκα χιλιόμετράκια και κάπου περίπου. Για οχτώ Αλλά αν δεν μου βγαίνει χρόνο. Κάνω και κάθε μέρα. Α, Από τη μέρα που την αρχή μέρα. μόνο Μόνο, Έχω βάλει το κάνω κάθε πρωί. Ναι, αυτός δεν προκαλεί όμως, γιατί είμαι στο σπίτι. Δεν είμαι στο σπίτι. Δεν είσαι, αφενός... ότι, Αν πήγαινε ο Άδωνη σε γυμναστήριο, χάμω θα γίνω. <σχυλίδι> Δέκα θα, θα... 10 θα... θα έβγασου, ο Μουλατσιώτης. Μόνο. <σχυλίδι> ο κόσμος <σχυλίδι> που... που θα φύγει ξαναμένο από εκεί μέσα. Πόσο να αντέξει. Δηλαδή, δηλαδή να, να υδρώσει στο pull Όχι επειδή βλέπει και τον Άδωνη. Ναι. ναι. Σαν να φοράς 10 Πέμπτη δεν ότι είμαστε σε Να το πάμε στο γυμναστήριο που γυμνάζει τώρα. Φίλοι της γυμναστικής, mm. θα κάνουμε ασκήσεις που εξαφανίζουν τα ψωμάκια. Μαζί τα φάγαμε, αλλά δεν φάγαμε το ίδιο. Ξεκινάμε με μικρά πηδηματάκια. Πήδησα Τούρκου στρατιώτας. Ένα, δύο. Ζήμου. Ένα, δύο. Ζήμου. ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Κουράστηκα. Όχι, κουράστηκα. Ένα, δύο. Ένα, δύο. Ένα, δύο. Τρία, Jo, et, jo. Gregory, Gregory, Gregory, Gregory, Gregory, Gregory. Et, jo. Et, i teraz... Ja tiho Πρόξε, τι δύναμη έχει με πρόσεξε, μην μα με τα καμώματα! πάλι! Πρόξε, πάλι! Πρόξε, πάλι! Πρόξε, πάλι! Πρόξε, πάλι! Το Το pull Κάποια στιγμή, ναι. Επειδή παλιότερα είχα πάρει συνέντευξη από τον Άδων, η και αυτά. Είχε διάδρομο στο γραφείο του. ναι. Είχε μέσα στο γραφείο πίσω από την πόρτα είχε κρυμμένο ένα διάδομο και τον έκανε εκεί. Τι υπουργός ήτανε. Υγείας πάλι. Δεν ξέρω το Σε ποιο κτίριο Μα είχε ανοίξει η γυναίκα του Πορτσάλτο, δεν θυμάμαι. Ναι. Ε... Νομίζω ήτανε βουλευτής βουλευτής ήταν βουλευτή τότε. Βουλευτή, δεν ήταν υπουργό. Τέλο πάντων. Α, ναι, ναι, γιατί εδώ... ήταν ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω. Μεγάλη σύρρηξη. ΣΥΡΙΖΑ είχαμε, μπράβο. Και, έχει... και έκανε διάδρομο από πίσω. Ναι, ε, ναι αυτό έτσι. που βλέπετε, γιατί καμιά φορά έχει βγει από το γραφείο του σε κάμερα και τα λοιπά, που έχει γύρει τι εικόνε, τα κτλ. Πίσω από την κάμερα και στην πλάτη έχει το. Οπότε κάνει και εκεί. Μην το δει ο λατσικιώτη. Δεν έχει τώρα, εντάξει. Νταλιάννα, 28 ώρε για Κάρπαθο το άλλο πλοίο Το άλλο πλοίο και τώρα έρχεται ένας που τα ξέρει και λέει Τα πλοία του Αγούδη μου ήταν Ροδάνθη το γιατί τονίζω τα γράμματα Μιλένα, α, μιλένα. Νταλιάνα και το Ρομίλντα Που περιέχει τα πρώτα γράμματα των τριών προηγούμενων πλοίων α, και το, το, Δημητρούλα. το Δημητρούλα για το Ναι το Δημητρούλα ήταν για, για το Οπότε, Ροδάνθη, Μιλένα, Ντανιάνα και Ρομίλντα που περιέχει όλα τα. που παχύματα. έγινε τελευταίο λογικά, φογη, και το όνομα ναι, δεν δεν έγινε όλα είχε και τα όνομά του. τελειώσει αυτά. η έμπνευση εκεί πέρα. Ναι. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα, κάτσε να δούμε τα αρχικά από αυτά που δεν βγαίνουν. Ωραία, όμως, ωραία. Όμως. Ήτανε... Το ε, ε, Να μείνουμε λίγο στο Θα πριν. να το κάνει επειδή και το Δημητρούλα. Δι Ρομίλντα. αγγλικά είναι Δε. ένα Το τελευταίο είναι Ε, έχουμε πάει σε γάμους όλοι στην Εκκλησία. Έχουμε δει τα στέφανα που τοποθετούνται... Το φτιάχτηκαν με άνθη. Ναι, στα κεφάλια mm. των... Στον εκεί με πας πάλι. Μ, όχι, στο Μουλατσιώτη σε πάω πάλι. <Κι> Είχε τα στέφανα μόνιμα η Εκκλησία στο ναό. Μόνιμα στέφανα, δικά της στεφάνια. Τα οποία τα φορούσαν αυτοί οι οποίοι αγωνίστηκαν και έφτασαν στο γάμο Παρθένη. Αγωνίστηκα, κράτησα ε Δεν πήγα με γυναίκα, δεν πήγα η γυναίκα με άντρα, άρα είμαι παρθένος, οπότε έκαναν αυτό τον αγώνα και έρχεται η εκκλησία τώρα δημόσια μέσα στο χώρο της και μου βάζει το στεφάνι. Κέρδισα, βγήκα νικητής και γι' αυτό στεφανώνεται ο άνθρωπος το ίδιο θα στεφανώσει και ο Χριστός τους μάρτυρες, τους αγωνοθέτες όλους αυτούς οι οποίοι αγωνίστηκαν τους ασκητές θα τους στεφανώσει εν ημέρα κρίσεως εν ημέρα Δευτέρας Παρουσίας έκανα και την παρένθεση λοιπόν αυτή για το μυστήριο του γάμου ώστε να καταλάβουμε γιατί μπαίνουν τα στέφανα στο κεφάλι διότι είναι μια τιμή και βράβευσης των προσώπων και του αντρός και της γυναικούς ότι τηρήσαν την παρθενία τους Έτσι. Άρα, Όταν τη χάσω την παρθενία μου ή τη γυναίκα ή το άντρας, δεν μπορώ να βραβευτώ. Άρα δεν πρέπει στο κεφάλι κανονικά ο ιερέας να μου βάλει στεφάνια. Δυστυχώς δεν τηρούνται σήμερα. Έχουμε ρίξει πολύ νερό στο κρασί μας και γι' αυτό βλέπετε ότι όχι μόνο δεν τηρούνται, αλλά είναι έγκυος οι άλλοι και τη στεφανώνουμε. Που σημαίνει ότι έχει έρθει σε σχέση. Πώς είναι έγκυος. Και κάνουμε τα στέφανα. Γιατί να τελέσω το μυστήριο του γάμου. Γιατί να τη στεφανώσω, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, τι επιβραβεύω, την πράξη που έκανε. Το Στεφάνι ενήπαμε επιβράβευση ενώπιον άλλον Και γι' αυτό ευραβεύονται και οι αθλητέ μέσα στα στάδια. <χεσίνο> Όχι, έχει δίκιο εδώ. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Το, το κάθε, κάθε μαρτωλό που πάει έχει επιδείξει το σύμπανο ένας και οι άλλοι. Και, και του λέμε Στηφανό. μπράβο <σχωσί> <σχωσί> για αυτή την πράξη. Ναι, να ήταν ολυμπιονίκης να του πούμε μπράβο να βάλει τον Στεφάνι. Και <σχωσί> οι άλλοι. Αλλά... Έγιω πήγε. Έπρεπε άμβλωση να τη κάνει στο ιερό πίσω στην ίδια τράπεζα επί Το έβγαλα. Τώρα μπα στην αφό, Στεφανό. Επί Που πάλι δεν είναι... Όχι, δικαιολογείται έχει γιατί τον εκφάει, ναι δεν είναι ότι έχει γίνει, ναι, πράξη. Έχει γίνει. η πράξη νουσά, ναι αυτό, ναι, έχει γίνει. Φτάνουμε Φτάνουμε στο τέλος, ναι, ναι. κλείνουμε τα εδώ, τα κουφέτα, <laughs> τι <τί laughs> είναι, το ρίζιν ή ριζόσουν, ξέρω, οι Βέρες, να τα πει όλα ο Πατήρ, θα τα πει όλα ο Πατήρ, <laughs> φτάσουμε στο τέλος, σας αποχαιρετούμε, το επόμενο podcast, αυτός <laughs> και σε όλο μου, κάθε εβδομάδα, ας πούμε, λένε εκεί ένα προκλητικό τύπο, για να γίνουνε βάρι, ναι, Φτάσαμε στο τέλος, σας αποχαιρετούμε αύριο τα υπόλοιπα. Εμείς Το βράδυ θα... εμείς θα τα πούμε στην, στην Πάτρα, Πάτρα αύριο στα Γιάννενα και την... μεθαύριο την... στην Κέρκυρα. Καλό δρόμο Οπότε να έχετε. Θα τα πούμε από κοντά με, με τους τόπους. Με κλείνουμε πάλι. Έγινε για χαρά. Γεια σας.